Κεφάλαιο Νέψιλον, ε, 724, στήχη 1 έως 10. Ο Παύλος είναι ότι θα λάβει μέρος στην Ανάσταση και δι' αυτό προσπαθεί να αρέσει μόνον εις τον Χριστόν. 1. Δι' αυτό και δεν αποκάμνομεν. Διότι γνωρίζομεν καλά ότι αν η επίγειος κατοικία τη ψυχή μας, που είναι κατοικία πρόσκερος και διαλύεται εύκολα σαν σκηνή, ήδη το σώμα μας γίνει ερήπιον από τα δεινά και διαλυθεί από τον θάνατον, Έχουμε ενό άλλη νοικοδομή που μα ετοιμάζεται από τον Θεό, το νέο αθάνατον σώμα. Αυτό πλέον θα είναι σπίτι το οποίο δεν έκτισαν χείρε ανθρώπινοι και θα είναι αιώνιον στου ουρανού. 2. Και αληθώ, όσων καιρών ευρισκόμεθα ει το φθαρτόν αυτό σώμα, στενάζομεν, διότι με πολύ πόθον επιθυμούμε να φορέσομενε επάνω μα σαν άλλο ένδυμα τη μόνιμων κατοικία μα, η οποία θα μα δοθεί από τον ουρανόν 3. Και αν ακόμη ω ένδειγμα εκλάβο με το νέο σώμα, μια φορά που θα φορέσουμε το ένδυμα αυτό, δεν θα ευρεθόμενη γυμνή χωρί κάποιο σώμα. 4. Εμεί δηλαδή, όσοι είμαι θα σώμα αυτό που ομοιάζει προ σκυνί, στενάζομαι σαν να πιεζόμεθα από κάποιο βαρύ φόρτωμα. Και στενάζομαιν όχι διότι θέλουμε να εκδηθώμεν το σώμα, αλλά διότι θέλουμε να ενδηθώμεν επάνω μας το ουράνιο σώμα, για να καταποθεί η θνητότητα του σημερινού μα σώματο από την άφθαρτον ζωή του άλλου. 5. Η στην ανθρωπίνη βέβαια δύναμη είναι αδύνατον αυτό που σα λέγω, αλλά εκείνο που μα έπλασε για τον σκοπό αυτών ή τη διαναεπενδυθώμεν την αυθαρσία δεν είναι άνθρωπο, είναι ο Θεό. Ο οποίο μάλιστα ω αραβόνα και επίσημον υπόσχεση περί του ότι θα αυθαρτιστόμεν, μα έδωκε την χάρη του Αγίου Πνεύματο. 6. Έχουμε λοιπόν θάρρο πάντοτε και γνωρίζομεν, ότι όσων καιρών μένομεν στο σώμα, είμαι θα ξενιτευμένη από τον κύριο. 7. Λέγω ξενιτευμένη, όχι διότι είμαι θα χωρισμένη από τον κύριο, αλλά διότι δεν τον βλέπουμε με τα μάτια του σώματο διότι την παρούσαν ζωή την περνόμεν με πίστην χωρίς να βλέπωμεν κατά πρόσωπο των Κύριων. 8. Είμεθα δε γεμάτη θάρρος και επιθυμούμεν πολύ να αναχωρήσουμεν από το σώμα και να μεταβόμεν για να μείνουμε μονίμως πλησίων του Κυρίου. 9. Δι' αυτό δε και προσπαθούμεν με κάθε φιλοτιμίαν είτε βρισκόμεθα μέσα στο σώμα αυτό το φθαρτόν και ενδυμούμεν σε αυτό είτε αποθνίσκομεν και αναχωρούμεν από το σώμα να είμεθα ευάρεστη εις Αυτόν. 10. Διότι όλοι εμεί πρέπει να παρουσιαστόμεν φανερίγεξες και ξεσκεπασμένοι εμπρό στο δικαστικό βήμα του Χριστού, να απολαύσει ο καθένας μας εκείνα που έκαμε με το σώμα, αναλόγως των όσων έπραξεν, είτε αγαθών είναι το σύνολο των πράξεών του, είτε κακών.